Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Τοχή> Λόγι <Τοχή> από τον Ιερό άθωμα, <Τοχή> με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετεν Κυρίο. Το θέμα της αποψινής μας εκπομπής είναι η ζωή και το έργο του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε μετά τρεις μέρες, στις 6 Φεβρουαρίου. Θα αναφερθούμε λοιπόν στη ζωή και το έργο του και στα διδάγματα που μπορούμε να λάβουμε από αυτά. Η Αγία Μορφή του Πανσόφου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Φωτίου υπήρξε αδελφή μου πράγματι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο Πάπας Ιωάννης Ωγδος τον αναφέρει «Θαυμασιότατον και ευλαβέστατον αρχιερέα Θεού». Ο επίσκοπος Παφλαγωνίας Δαβίδ τον ονομάζει Ευγενή, Σοφό, Συνετό, Ευδόκιμο. Ο Γεώργιος Κεδρινός τον λέγει γνωστό για τη σοφία του προτασικρήτη Ο επίσκοπος Κυθήρων Μάξιμος ο Μαργούνιος τον χαρακτηρίζει Σοφότατο, Ιερό, θαυμαστό επιστολογράφο, κριτικό, έντεχνο και ευκρινέστατο, ιστορικό, ακριβή και πανεπιστήμονα. Ο Αδαμάντιος Κοραίς προλογίζοντας βιβλία γράφει πε περί του ιερού πατρός. Πολυμαθέστατος πατριάρχης, σοφός συγγραφέας. Ο Κωνσταντίνος Ικονόμος τον ονομάζει Μέγα Όνομα Θαύμα των αιώνων, μεγαλοφυή, σοφό, ενάρετο, ευσεβή, κλαίος αγέραστο, πραγμάτων αλήθεια, δοξασμένο, λαμπρό, θησαυρό με αθάνατα βιβλία, πολυμαθή ιστορικό, γραμματικό, μουσικό, ποιητή, γεωγράφο, χρονολόγο, αρχαιολόγο, άμπλουτο φιλόλογο, μεγαλοφιέστατο κριτικό, επιστολογράφο φιλόσοφο, μαθηματικό, ιατρό, εφραδέστατο ρήτορα, νομικό, πολιτικό, κανονολόγο, ιερό θεολόγο, χαριτωμένο λογοτέχνη, εφή και εύγλωτο. Ο Σπυρίδων Σαμπέλιος τον χαρακτηρίζει «κλινό όνομα», Εφυΐ, Φιλόπονο, Αγγελικό, Ευαγγελικό, Φιλογενή Ζωντανή Βιβλιοθήκη, Μουσείο Σοφίας Θησαυροφυλάκιο Κοσμιότητος Μνημείο Θεόκτιστο ὁξυδερκή Προγνωστικό Γενεόψυχο, Ελεύθερο Σωτήρα της Ορθοδοξίας Ηρωικό Σωτήρα Περιβόητο Πρόσωπο Μεγαλώνω ιστορικό αξιοζήλευτο, ἀπτόητο ατάραχο, εξόριστο γαλήνιο. Αρκετοί άλλοι σύγχρονοι και παλαιότεροι, οι και δυτικοί πολλά θετικά γράφουν, αλλά και αρνητικά, γιατί, γιατί πάντα, ενοχλεί τους μη εναρέτους η σοφή αρετή. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 820. Κατήγετο από επιφανή οικογένεια. Ο πατέρας του Σέργιος είχε θείο τον πατριάρχη Ταράσιο, που εκειμίθη το 86, η μητέρα του Ηρίνη είχε αδελφό, που είχε συζευχθεί την αδελφή της αυτοκράτηρα Θεοδώρας. Οι γονεί του υπέστησαν μαρτύρια για την ορθή τιμή και προσκύνηση των Αγίων εικόνων διώχθηκαν και εξορίστηκαν. Πολύ νέος αγάπησε την προσευχή και τη μοναχική ζωή, τη μάθηση και την πρόοδο. Αργότερα θα πει ο ίδιος ένα πατέρα. Φρόντιζε να σκείς τα παιδιά σου με σοφία και αρετή, ώστε και νέοι να έχουν ωραία ζωή και γέροι να μην ζητούν άλλη βοήθεια. Έλαβε σπουδαία μόρφωση, που μαζί με την εφηία, την κρίση και τη μνήμη του έδωσε δυνατό οπλισμό για τους κατοπινούς αγώνες του. Ο πλούτος δεν του έδωσε περίσπαση και η γνώση έπαρση. Η δίψα για μάθηση του χάρισε ζήλο για να τη μεταδώσει απλόχερα σε όσους τον πλησίασαν. Όλη του η ζωή αγαπητοί μου είναι μία συνεχής διδασκαλία. Το φως του θέλει να το προσφέρει και για την πρόοδο άλλων. Ο Κρουμβάχερ θα πει «Μέγας του έθνος του διδάσκαλος». Όλα τα έργα του Φωτίου έχουν διδακτικό ύφος. Το σπίτι του το κάνει σχολείο. Είχε μία πλούσια και σπάνια βιβλιοθήκη. Είχε αγαπητούς μαθητές. Φίλους της υψηλής παιδείας Το αξιοζήλευτο ήθος του Και η σοφή δημιουργικότητά του Τον συνέδεαν με τους μαθητές του Τους φιλόπονους, τους φιλομαθείς Τις λεπτές διάνοιες Τους αναζητητές της αλήθειας Τους αγαπώντες τα λόγια Καθώς ο ίδιος μιλά για αυτούς το σπουδαστήριό του ήταν εντευκτήριο ψυχών που τους κατήφθηνε η ευσέβεια και η παιδαγωγική του σοφού ιερού διδασκάλου. Ο Ιερός Φώτιος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας θεολογία, λογική, διαλεκτική και φιλολογία με μαθητές τον Άγιο Κύριλο, τον Φωτιστή των Σλάβων, τον Αυτοκράτορα Λέοντα έκτο τον Σοφό τον Κεσαρία Σαρέθα και άλλους. Το πανεπιστήμιο αυτό το αναδιοργάνωσε όπως και την Πατριαρχική Σχολή που έδωσε νέα πνοή ο άξιος και εμπνευσμένος πανεπιστήμων. Η αρχαιογνωσία του είναι εκπληκτική και το φαίνεται καθαρά στα έργα του όπου με άνεση διαβαίνει όλους τους αιώνε, κρίνοντας άφοβα, απτόητα και υπεύθυνα. Δεν γίνεται απολογητής, αφήνει τον πολιτισμό να κοιλά, γνωρίζει την ανωτερότητα του υψηλού χριστιανικού πνεύματος. Ήταν επιστήμον, ήταν αντικειμενικός, ήταν αποδεικτικός, σαφής και ανώθευτος. Υποκειμενισμός και σκεπτικισμός του ήταν άγνωστα γιατί είχε άγρυπνο νου. Αυτή η αγρύπνια του νου τον αξιώνει να μην καταδικάζει ούτε τους σκεπτικιστές αφού του δίνουν την ευκαιρία να κονίζει το πνεύμα του. Ήταν ικανός και γι' αυτό καλός κριτικός. Ήταν προσεκτικός αναγνώστης, κάτοχος του θέματος και γι' αυτό είχε ορθές κρίσεις. Ο αληθινός φίλος της Σοφίας υπήρξε πάντα εύστοχος παρατηρητής, αυθεντικός και λακωνικός, ευρύς και όχι επιπόλαια ενθουσιώδης. Κλασικιστής, αλλά όχι ορθολογιστής, αμερόληπτος χριστιανός. Μελετά τον Πλάτωνα και τον Μέγα Βασίλειο και δεν σε τίποτε να υπερτερεί ο πρώτος του δευτέρο. Έβλωτος ρήτορας και όχι φλύερος σοφιστής. Δεν αγαπούσε την πολυλογία που φέρνει την γενολογία, Θεωρούσε τον Άγιο Γρηγόριο Ίσης λαμπρό ρήτορα, και ειδονείς της οσύν αποστάζων και τον Μέγα Βασίλειο άριστο εν πάση της αυτού λόγης. Η ελληνομάθειά του και η φιλολογική του κατάρτιση είναι απαράμιλα και δημιουργούν μία θα λέγαμε υψηλή λογοτεχνία άρτιου πνευματικού επίπεδου. Ο Θείος Φώτιος αγαπητοί μου για τη σοφία του απέκτησε εχθρού. Οι φανατικοί, ζηλωτικοί, κοντόθωροι, συντηρητικοί κύκλοι τον υποψιάζονταν συνεχώς, τον κατηγορούσαν ασύστολα. Ο Φώτιος αγωνιζόταν να συνδυάσει την επιστημονική σοφία με τη χριστιανική πίστη. Κατανοούσε το απαραίτητο μια τέτοια αρμονικής συζεύξεως της διανήξεως μιας νέας οδού, της αληθινή φιλοσοφία να υπηρετεί τη θεολογία. Τη μοναχική βιωτή, επόμενο τη Αγί η αγαπά, τιμά και σέβεται και ονομάζει φιλόσοφο Βίο και του μοναχού αληθινού φιλόσοφου του Πανεπιστημίου τη Ιερά Ισυχία τη Ερήμου, του οποίου όμω δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, ζώντα πάντω και σπαζόμενο τι αρετές του μέσα στη μεγάλη πόλη. Ο θείο και ηρό φώτιο, αγαπητοί μου, ήταν ένας Μακάριος Ανήρ Ο κράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος αγαπητοί μου του έδωσε του Φωτίου βασιλικά αξιώματα του Πρωτοσπαθάριου και του Πρωτασικρίτη δηλαδή αυλικού της φρουράς και διπλωμάτη οι εσχολίες του και οι αποστολές του δεν τον απομάκρυναν από τις φίλες μελέτες και συγγραφές του Πιεζόμενος και πράγματι δίχως να θέλει ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο για να φέρει στους διασκορπισμένους και φιλονικούντες την ομοφροσύνη και την ομογνωσύνη. Έτσι μέσα σε πέντε ημέρες έγινε μοναχός, υποδιάκονος, διάκονος, πρεσβύτερος και αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Με τη μεσολάβηση του Πάπα Νικολάου και οπαδών του πρώην Κωνσταντινού πόλου Συγνατίου, δημιουργήθηκαν δυστυχώς διχοστασίες και διχογνωμίες. Ο Πάπας θεώρησε ιδανική την περίπτωση για να προβάλλει τις επεκτατικές και αντιδημοκρατικές διαθέσεις του. Ο Φώτιος καυτηριάζει με δρημύτητα σε επιστολές του τα σοβαρά παπικά λάθη περί της του Αγίου Πνεύματος του Πρωτίου κλπ. Δυστυχώ Δυστυχώς η διαφορά μεταξύ Φωτίου και Ιγνατίου διήρκησε επί πολύ. Ο Φώτιος γεύθηκε την πικρή εξορία και ό,τι στερήσεις την ακολουθούν. Τέλος συμφιλιώθηκε με τον Ιγνάτιο και επανήλθε στο θρόνο του. Οι πολιτικές καταστάσεις είχαν μεγάλη ταραχή που επηρέαζαν και την εκκλησία. Στη λεγωμένη Ογδό Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη δικαιώθηκε από όλους ο θείο Φώτιος το φως της Οικουμένης όπως αποκαλέστηκε από τους συνοδικούς αρχιερείς. Στις δυσμές του βίου του υπέμεινε ξανά την αγνομοσύνη του παλαιού μαθητή του Λέοντα έκτου του Σοφού που είχε στο βασιλικό θρόνο και ήθελε να σφετεριστεί και τον πατριαρχικό. Τελείωσε το βίο του ειρηνικά ο Ιερός Φώτιος εξόριστο σε μία μονή το έτος 891. Ο Φώτιος, αδελφή μου, ήταν γεννημένο για τη σπουδή, τη μελέτη και τη διδαχή. Περιέπεσε στα δίχτυα πολυτάραχου βίου και εξαντλήθηκε. Δεν ζήλεψε και δεν φαντάστηκε ποτέ μια τέτοια ζωή. Το λαμπρό όνομα της προσωπικότητός του συνδυάστηκε άχαρα με διχόνιας που μισούσε με πάθη και προβλήματα που θανάσιμα θα αντιπαθούσε. Προσέχθηκε ο Φώτιος για τον σφοδρό αντιλατινισμό του, τη βιβλιοφιλία του, τη λογοτεχνία του, τη γενικά πλούσια παιδεία του, φιλολογία, φιλοσοφία και θεολογία του και τα σοφά του έργα που θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε ποιητικά υμνογραφικά, πεζογραφικά, ομιλίες και επιστολές, φιλολογικά λεξικά, ημυριόβιβλος, θεολογικά, δογματικά, ερμηνευτικά, παρενετικά, νομοκανονικά και άλλα. Ο Φώτιος είναι ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ένας σοφός της εκκλησίας πατήρ, διορατικός ποιμενάρχης, ιεραποστολικός νους, οικουμενικός διδάσκαλος, ακρεφνής βυζαντινός, αντιδυτικός, Ελληνομαθής, πιστός και μαχητικός ορθόδοξος χριστιανός, Έυσεβή κληρικός. Η Δύση τον μίσησε περισσότερο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γιατί ξεσκέπασε τα λάθη της Ρώμης. Το συνοδικό της Ορθοδοξίας τον δικαιώνει μετά του αντιπάλου του Ιγνατίου. Ήταν δύσκολη και τότε η καιροί. Πολλοί, οι μέτεροι και ξένοι ασχολήθηκαν με τον βίο και τα έργα του Αιδήμου Πατρός. Μεταξύ των συγκοφαντών του δεν ήταν μόνο ξένοι, αλλά και ορισμένοι φανατικοί μοναχοί της εποχής του, που χρησιμοποίησαν σφοδρές και φεδρές υπερβολές και τούτο είναι λίεν λυπηρό. Η εκκλησιαστική ιστορία γέμει κρίσεων, προβληματικών περιόδων, μεγάλων σκανδάλων, ταραχών και διαιρέσεων. Φυσικά και βέβαια όλα αυτά είναι πολύ λυπηρά και σκανδαλίζουν και ταλαιπωρούν ψυχές. Όμως παρόλα αυτά, η αλήθεια της Εκκλησίας διασώζεται και τελικά μένουν των υπομονετικών και απτωεί των Αγίων τα ονόματα όπως Αθανασίου του Μεγάλου, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεοδόρου του Στουδίτου, Φωτίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Παλαμά, Νικοδήμου του Αγιορείτου, νεκταρίου πενταπόλεως και άλλων. Μέσα από εξορίες, διώξεις, κατηγορίες, συκοφαντίες και περιπέτειες, οι Άγιοι γίνονται αγιότεροι. Μέσα από τις καθημερινές δικές μας τοκιμασίες, οριμάσουμε πνευματικά, ωρεοποιούμεθα ψυχικά, καλλιεργούμεθα καρδιακά, εξαγιαζόμαστε, προσλαμβάνουμε το απαραίτητο ασκητικό βίωμα, τις αγίες Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίες. Ο Φώτιος αγωνίστηκε στεναρά υπέρ τη ελευθερίας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την έσωσε από την παπική δουλεία, τις παπικές αξιώσεις, τη Λατινική Δεσποτεία. Δεν επέτρεψε τη μη ανεξαρτησία της Εκκλησίας, την άρνηση των αρχαιοπαραδότων θεσμών, τον παρασυρμό στην υποδούλωση του καθολικισμού, την πλάνη, τη βία και την οθεία. Από τον χρόνον του Φωτίου παρουσιάζεται η λυπηρή διαίρεση της Εκκλησίας. Δεν είναι ο αίτιος αυτής ασφαλός, αλλά αυτός που φώτισε τις διαφορές, τις καινοτομίε περί την ακεραία πίστη. Γι' αυτό ο συγχρονός του Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μιχαήλ τον ονομάζει σε επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα, Αγιώτατων πατριάρχην, των φωτοειδή και φωτοποιών άνθρωπων, τη ιεροσύνη στην τελειότητα, των γνώμονα τη Αληθείας των αδιάστροφων, τη αρετή των κανόνα των ευθύτατων, τη σοφία στο ενδιέτημα, των κοιμίλιον των καλών, το σεβάσμιαν. Ο διαπρεπή φώτιος υπήρξε συντελεστή τη συναντήσεω και συνδέσεω του ελληνικού Μεσαίωνα με τη σοφία του αρχιόλινικού κόσμου. Το έργο του δίνεται να συγκριθεί άνετα με τον γραμματικών της Αλεξάνδρειας. Η μυριό βιβλος γέμι ορθών παρατηρήσεων και ακριβών κρίσεων για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Κατάφερε να κάνει προσιτή την αρχιολυνική γραμματεία της οποίας ω γράφει ο ίδιο το «Μυθώδες και πεπλασμένων διαπτίοντε, λαμβάνει τις λέξεως εύστροφων και τεχνικών Ο Φώτιος υπήρξε ο σοβαρός αγωνιστής και πολυμαθής Έλληνας ο πιστός, ευσεβής και διακριτικός Ορθόδοξος Ο μεσαιωνικός ελληνισμό βρήκε στο πρόσωπό του τον καλύτερο εκφραστή του όπως γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρισόστομος Παπαδόπουλος ο Φώτιος υπήρξε κατά τους μέσους χρόνους μέγατη και κολοσιαίων ανάστημα ταμείων ιερών των ελληνικών παραδόσεων και κυβωτός του ελληνικού πολιτισμού βιβλιοθήκη ζώσα της ελληνικής σοφίας και επιστήμης. Ο Ιερός Φώτιος αποτελεί τον Άριστο Έλληνα, επίσκοπο με τη μεγάλη παιδεία και πνευματικότητα με τη διάκριση και διορατικότητα με τη δύναμη να ομιλεί, να μελετά, να γράφει, να κηρύττει, να διδάσκει και να εμπνέει. Ο Φώτιος υπήρξε ο ισχυρός κυματοθράφτης των ρωμαϊκών κυμάτων, που διαφύλαξε την Ορθόδοξη Ανατολία κεραία από τη ρωμαϊκή κυριαρχία και επίδραση. Γνώριζε ιστορία και από αυτή αντλούσε ωφέλιμα διδάγματα, ώστε να γίνεται αποδεικτικό και πιστικός. Ω Πατριάρχης ο Φώτιος με τις γνωστές ικανότητές του επηρεάζει την πολιτικοκοινωνική κατάσταση και αναπτύσσει αξιόλογε ή κινήσει. κινήσεις. Οι φωτιστές των λάβων Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος είχαν πλούσια την ευλογία του. Ο Φώτιος είναι εκείνο που θέτει άφοβα τη νέα Ρώμη υπεράνω της Παλαιάς Ρώμης. Έτσι η Δύση γίνεται εκείνη που έχει σημαντικό ρόλο στις πικρές περιπέτειες του αγέρωχου φωτίου. Βέβαια αρκετοί δυτικοί παρότι δεν θέλουν να το παραδεχθούν, το αναγνωρίζουν πολλές αρετές. Όλοι οι μεγάλοι, αδελφοί μου αγαπητοί, είχαν εχθρούς. Ο Άγιος Φώτιος ως του συγγραφέας, ως φιλόπονο διδάσκαλος και κληρικός, ως εκχριστιανιστής βαρβάρων, ως σοφός θεολόγος, αποτελεί δόξα, τιμή και καύχημα της Ορθοδοξίας Ο Άγιος Φώτιος ακολουθώντας τα βήματα των Αγίων μισήθηκε, κατηγορήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε Η ευρύτητά του, ο στοχασμό του η πολυμάθειά του δεν γίνονταν αποδεκτά εύκολα από όλους Οι ορίζοντες που άνοιγε δυσκόλευαν πολλούς να τους παρακολουθήσουν Κατηγορήθηκε φοβερά για την ελληνομάθειά του. Οι φιλόσοφοι Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Αριστοτέλης και Ζήνονας, οι ρήτορες Ισοκράτης, Δημοσθένης και Πλούταρχος, οι ποιητές Όμηρος, Πίνδαρος και Βρυπίδης, οι ατριγαλινός Ιπποκράτης και Θεόφραστος του ήταν οικοίοι προσφυλή και αγαπητοί. Ο αληθινός ορθόδοξος ανθρωπιστής Φώτιος, παρά τις περιπέτειες του Άλογου μίσου Φανατικών Ανοήτων επηρέασε σημαντικά όσο αναφέρει ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντέλος των Βυζαντινών πολιτισμών, την Ελληνική Εκκλησία και τις πολιτιστικές εξελίξεις ιδιαίτερο στην Ανατολική Ευρώπη μέχρι σήμερα. Ο Φώτιος πάντο στάθηκε πάντα προς όλους ανεξίκακο, δίκαιος και ειλικρινής. Τιμούσε όσο τους έπρεπε μόνο και άξιζε τους αρχαίους Έλληνες σοφούς αλλά υπερτιμούσε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας Μέγα Αθανάσιο, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Ισίδωρο Πυλουσιώτη. Κατά τον Βασίλειο Τατάκη από τον Φώτιο και ύστερα η μελέτη των κλασικών αρχίζει να θυμίζει στου ότι ανήκουν στο τίμιον γένος των Ελλήνων. Με τον τρόπο αυτό, ο ανθρωπισμός έρχεται να προσθεθεί στην Ορθοδοξία ως συστατικό στοιχείο της εθνικής συνείδησης των Βυζαντινών. Ο Φώτιος, λοιπόν, ως η μέλησα τον Έκταρ, συγκεντρώνει στην επιμελημένη κηρύθρα του την ωραιότητα και γλυκύτητα της αρχαίας σοφίας και κατασκευάζει αγνό κερί που το καίει ακίμητο στο εικονοστάσι του γένους και της εκκλησίας μας. Ο Φώτιος εντρίφησε ως ολίγη στην Αγία Γραφή το πνεύμα της οποίας ζωή συνέχεια στα έργα του. Η φιλανθρωπία του έχει πηγή τη την Αγία Γραφή. Η λυπηρή διαφορά με τον Ιγνάτιο λύθηκε με αυτό το Ευαγγελικό πνεύμα. Ήταν δύο ποτάμια που ενώθηκαν στο τέλος. Ο Πανεπιστήμιο Ιεράρχης αποτελεί Παππομάστηγα και μαζί με τους Αγίους Μάρκο Ευγενικό και Γρηγόριο Παλαμά κάστρο απόρθητο της Ορθοδοξίας τους τρεις νέους ιεράρχες των οποίων το έργο είναι αυτά στο μεγαλείο και στο οποίο βαθισέβαστα υποκλινόμεθα. Ο Ιερός Φώτιος αγαπητοί μου υπήρξε μεγάλος εκκλησιαστικός άνδρας και συγγραφέας διακρινόταν για τη λογιοσύνη τη σύνεση και την ευγενή και ευφυή σύζευξη ελαστικότητος και μαχητικότητος, προνοητικός νους καθώς ήταν, οργάνωσε ιεραποστολικές αποστολές προς εκχριστιανισμό των Σλάβων, τους οποίους ήθελε φίλους γείτονες. Ορθοδοξότατος πάντοτε δεν φοβήθηκε να ξεσκεπάσει, καυτηριάσει και στιγματίσει τις παπικές πλάνες και να κερδίσει τη συμπάθεια των πάντοτε αγαπητών του μοναχών κατά τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης τον δέυτερο, συνεδίαζεν ελληνικήν παιδίαν, χριστιανικήν ευσέβιαν και γνώσιν, πίστην, επιμονήν, μαχητικότητα, ευστροφίαν, αντοχήν και διορατικότητα, θεωρητικός ως προς την σκέψην, πρακτικός ως προς το έργον, αναδειχθείς δια των περιστάσεων αντάξιος των ζητήσεων και των κινδύνων της εποχής του. Τα επί του Ιερού φωτίου, μεγάλα προβλήματα της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, για τα οποία δεν ήταν αμέταχο το παπικό πρωτίο, δεν αφήνουν να θεαθεί καλά το γεγονός ότι επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό Ιραποστολικό έργο στη νότια και κεντρική Ευρώπη και τέθηκαν οι βάσεις για τον μετά ένα αιώνα εκχριστιανισμό των Ρώσων. Η αποστολή των σπουδαίων Θεσσαλονικαίων Αγίων Αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, ο πρώτος, όπως είπαμε, υπήρξε μαθητής του Φωτίου, στη Μοραβία, ήταν λίαν επιτυχής και συνεχίστηκε στη Βοημία και τη Βουλγαρία και στους χαζάρου. Ο Πατριάρχης Φώτιος ήθελε το έργο να φαίνεται και όχι το όνομά του. Η συνεργασία εκκλησίας και πολιτείας απέδωσε τον φωτισμό των Σλάβων. Η αξιοκρατία επιβραβεύθηκε από το σπουδαίο αποτέλεσμα του εκχριστιανισμού χιλιάδων ψυχών. Στοιχεία του θαύματο αυτού ήταν η υπακοή στην εκκλησία, η ταπεινότητα, ο σεβασμός στον ιδιαίτερο πολιτισμό, η υπομονή στις δυσκολίε και η θερμή πίστη. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν ξανά να εμπνεύσουν όσους εργάζονται μέσα στην Εκκλησία για το καλό του κόσμου που εναγώνει διψά την σώζουσα αλήθεια. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε μία άγνωστης στους πολλούς φτυχή του πλούσιου ηραποστολικού του έργου. Παρόμοιο έργο με αυτό που αναπτύσσουν στο βορρά οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, έχουν δύο άλλοι Άγιοι Αυτάδελφοί και αυτοί από τη Θεσσαλονίκη επίσης που ξεκινούν από το Πανσέβαστο στο Άγιον Όρος, όπου ασκούνται και κατευθύνονται ιεραποστολικά σε όλη σχεδόν τη σημερινή Ελλάδα και καταλήγουν στην Πελοπόννησο, όπου στο γνωστό Μέγα σπήλαιο, λίγο μετά τη λήξη της οικονομαχίας, βρίσκουν τη θαυματουργή εικόνα της Θεομήτωρος και αναπτύσσεται η λατρεία της, πρόκειται για τους οσίους Σιμεών και Θεόδωρο. Η λατινική προπαγάνδα δεν επέτρεπε τη χρήση άλλη γλώσσα στη λατρεία παρά μόνο των τριών που αναφέρονται στον Σταυρό του Κυρίου ελληνικά, εβραϊκά και λατινικά. Η ευλογία του μεγαλόπνοου φωτίου να χρησιμοποιήσουν οι Ιεραπόστολοι την τοπική γλώσσα και μάλιστα να συνθέσουν ιδιαίτερη γραφή αποτελεί πρωτο, πρωτοποριακό έργο. Η τιμή του Αγίου στον Σλαβικό κόσμο δεν ήταν μόνο γι' αυτό αλλά και για την πολεμική του κατά της λατινικής εκτροπής από τα ορθόδοξα δόγματα και για το όλο νομοκανονικό του έργο. Ο μακαριστός γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς συνοψίζοντας την τιμή του ευεργετημένου κόσμου γράφει χαρακτηριστικά περί του Αγίου μας. Ανάμεσα στους αρχαίους μεγάλους πατέρες, οι μεγαλύτεροι εραστέ της ορθής πίστης και της θεία Αλήθειας ήταν οι Άγιοι Μέγας Αθανάσιος και Μέγας Βασίλειος. Μετά δε από αυτούς, πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες, φτάνοντας μέχρι τον παρόντα Άγιο και Θεοφόρο Πατέρα Ιμων Φώτιο, τον Ισαπόστολο Κύρικα ομολογητή και υπερασπιστή της Ορθοδόξου Πίστεως του Χριστού, ούτως εις ουδέν υπελείπετο των άλλων. Μετά, ένδεκα αιώνε. τι έχει να πει σε μάσα αδελφοί μου σήμερα ο ένθεος βίος και το πλούσιο έργο του μεγάλου αυτού Αγίου. Η εργοβιογραφία του θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης μόνο των ερευνητών φιλολόγων και των θεολόγων τι έχει άραγε να πει σε όλους εμάς τους πιστούς Ταπεινά φρονούμε πως ιδιαίτερη σημασία και αξία έχει το φρονήμά του Ήταν τοποθετημένο καλά στο Ευαγγέλιο Και ακολουθούσε επιστά και ταλάντευτα ταχνάρια των Θεοφόρων Αγίων Επρόκειτο περί γνήσιου ασκητικομερτηρικού φρονήματος Ορθοδόξου βιώματο. που γεννήθηκε στη Μελέτη Στη Θεία Λατρεία στην προσευχή και στην άσκηση η ελκυστική γνώση δεν τον γοήτευσε πλανερά ώστε να τον φυσιώσει να τον κάνει δηλαδή να υπερηφανευθεί και να χάσει τον μισθό των καμάτων του αγάπησε από μικρός πολύ την εκκλησία και αφιερώθηκε και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά φιλομαθής και φιλάρετος φιλόθεος και φιλάγιος φιλάδελφος και φιλάνθρωπος άνθρωπος αληθινός του Θεού τα δοθέντα, καλλιεργηθέντα και επιμελώς αυξηθέντα τάλαντα και χαρίσματα στολίζουν τον βίο του. Φαίνονται στις σχέσεις του με τους άλλους, στους ωραίους λόγους του και τα πολλά γραπτά του που στάζουν σοφία και χάρη στην ιακοστρόφηση του πλοίου της Εκκλησίας στη διαπίμανση του ευλογημένου λαού του Θεού. Η μεγαλοσύνη του δεν ήταν έκτακτη και ξαφνική και φάνηκε στην πατριαρχία του. Ούτε γεννήθηκε έτσι, αλλά συστηματικά, επίμονα, υπομονετικά και έμπονα, εργάστηκε για την επιμελή παθοκτονία και θεάρεστη συγκομιδή, ψάχνοντας να βρει τόπο και τρόπο, κατάλληλο, προς περισυλλογή, αυτοέλεγχο, αυτομεμψία, αυτογνωσία, Μόνο η κένδα κρυδά δέηση, ποτέ να σκεφτεί το μεγάλο της αρχερσύνης αξίωμα, όπως αναφέρει στις θεσπέσιες επιστολές του. Αγάπησε πολύ τον Χριστό και την Εκκλησία του, την οποία, όπως γράφει, πολύ πόλεμα ο παμπώνηρος δαίμονας, γιατί περισσότερο από αυτή πολεμείται, μη τόσο με τις διάφορες θρησκείες και αιρέσεις. Αρχίζουμε αγαπητοί μου εγχριστώ αδελφοί να λέγουμε λόγους εγκάρδιους και ταπεινού για την μνήμη, τον βίο και το έργο του μεγάλου πατρός της εκκλησίας μας Φωτίου. Ανυπόκριτος λοιπόν, ανυποχώρητο στην αλήθεια γνήσιος, ειλικρινή, θαραραίος και τολμηρός. Δεν θόπευε τους ψευδόμενους τους παραχαράκτες της αλήθειας, τους δίψυχους, τους προβατώσχημους λύκους. Αυτό που έλεγε το πίστευε και το βίωνε και δεν φώναζε και δεν φοβόταν την κριτική. Ο λόγος του ήταν ζωή, βίωμα, ήθος, ύφος ορθόδοξο. Τη γλώσσα του ακόνιζε στην καθαρή του καρδιά και ο κοντιλοφόρος του βυθιζόταν όχι στο μελάνι, αλλά στο αίμα των μαρτύρων και τον Τίμιο ιδρώτα των Ομολογητών. Κηρύττοντας επενούσε την πίστη, την διαέργον ενερχούμενη και δια του σεμνού βίου φανερούμενη, που έτσι διατηρείται και δεν εξανεμίζεται από τις φοβερές παγίδες των πειρασμών και των δαιμονοκίνητων θλίψεων, αλλά λαμπρίνεται με τις ένθεες αρετές που κοσμούν τον βίο και αναπτερώνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν άξιο να εισέλθει στη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών από αυτή τη ζωή. Πάντοτε φιλόθεος και φιλάνθρωπος, όπως είπαμε, επενεί με τρανούς λόγους την αγάπη και κατακεραυνώνει την υπερηφάνεια που καταστρέφει κάθε αιρετή. Αναφέρεται συχνά στη σημαντική συνεισφορά της προσευχής, στην ενδυνάμωση και ανύψωση του ανθρώπου, είτε ιδιαίτερα είτε κοινά, Συνδιαλεγόμενος κανής με τον Θεό Δεν τα λέγει αυτά βροντοφωνάζοντα από ένα πανύψηλο άμβονα Γιατί απλά πρέπει να τα πει Με την αίσθηση ότι δεν μπορεί να μη εισακούεται αφού είναι ο Πατριάρχης Τα λέγει σεμνά, απλά, καθαρά, ταπεινά, βιωματικά Απευθυνόμενος αυστηρά προς τον εαυτό του Αλλά και στον αγαπητό του πλησίον αδελφικά, χαμηλόφωνα, μιλίχια ειρηνικά με μεγάλο και αληθινό ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του Όλος ο βίος του Ιερού Φωτίου εμφορείται από μία διατάρακτη σεμνότητα Αγάπησε τη μελέτη και όχι την περιδιάβαση τη μάθηση και όχι τη φλιαρία και περιτολογία Η μεγαλοφία του φάνηκε από την νεότητά του η σοφία του δεν τον έκανε υπερφύελο, απρόσιτο και ήρωνα, αλλά τον διατήρησε απλό και τον έκανε προσυνή δάσκαλο. Νωρί είχε αποκτήσει φήμη και δόξα και δεν την επιζητούσε από την εκκλησία, την οποία πάντα έβλεπε ως αγαθή μητέρα και ήθελε ολόψυχα να την υπηρετήσει και ολοκάρδια να τη διακονήσει. Η Ειλικρινά απέφυγε την επίμονα και βία μάλιστα προταθεί σε και αρχερωσίνη του. Όπως άλλοι εικαιτεύουν γονικλινός με τα δώρον να τη λάβουν αν και ανάξη. Τον παρακαλούσαν κλήρο και λαός να δεχθεί και ο ίδιος αυτοκράτορας γνωρίζοντας την αρετή του και την ικανότητά του να ειρηνεύσει τους πάντες. Με θερμά δάκρυα και ειλικρινείς εικαισίες παρακαλούσε όλους άλλων να ψηφίσουν Συγκλονιστικά αργότερα γράφει πως πιέστηκε αφόρητα Χρησιμοποιήθηκε βία δίχως να θέλει φυλακίστηκε σαν κακούργος Για να μην φύγει έβαλαν να τον φυλάγουν Ψηφίστηκε παρά τη θέλησή του Και μάρτυρας του τον όλον ο παντεπόπτης Θεός Ποιος σήμερα αρνείται επίμονα μια τέτοια πρόταση η άρνησή του να αναλάβει την πατριαρχία δεν ήταν έλλειψη γνώσεως, δυνάμεως, θάρρους και ικανότητος. Δεν έδειχνε αδιαφορία, ανυπακοή, ασέβη, αλλά ταπείνωση, αφιλοδοξία και τιμιότητα. Η αρχική του άρνηση τελικά ήταν αποτέλεσμα αγνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος. Η ανάληψη της πατριαρχίας δεν τον αλείωσε διόλου, από τι αρχέ και πεπιθήσεις του. Δεν θέλησε ποτέ να γίνει σκληρό στου εναντίους του αλλά αγάπησε και εργάστηκε στεναρά για την ειρήνευση όλων, παρότι δεν τον ακολούθησαν πάντοτε οι πάντες. Δεν θέλησε να εκμεταλλευτεί τις υψηλές πολιτικές γνωριμίες του, ακόμη και όταν τις είχε ανάγκη ώστε να είναι η Εκκλησία πάντοτε υψηλά, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Κύριο έργο του ήταν η εγνωσμένη περάσπιση των δογματικών αληθιών της Εκκλησίας για τις οποίες στεναρά εργάστηκε σε όλο του το βίο ανυποχώρητα. Δεν φοβήθηκε, δεν δίλιασε, δεν ανέβαλε. Δεν θεώρησε υπερβολή ούτε ήθελε κακός να τα έχει καλά με όλους και πολύ περισσότερο με τους δυνατούς. Όχι ότι ήταν φίλερης και φιλοπόλεμος, αλλά ήταν ταπεινός και στεναρός λάτρης και περασπιστής της Ορθοδόξου Παραδόσιας. Έτσι δεν δίστασε διόλου να τα βάλει με την πανουργία των παπικών ηγετών οι οποίοι είχαν εισαγάγει πολλές σοβαρές ερετικές καινοτομίες όπως την υποχρεωτική και γενική αγαμία του κλήρου και τη λαθεμένη υποστήριξη της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και από τον Ιώ ώστε να έχουμε διαρχία στη θεότητα. Στα περίφημα αμφιλόχειά του «εφθαρσός» αναφερόμενος τον Πάπα του λέγει πως όποιοι επιθυμούν να αλλάξουν την ακρίβεια των παραδεδομένων δογμάτων θα βρεθούν αντιμέτωποι στο στέρεο και ακλόνητο φρονήμά του και θα ελεγχθούν για τις πλάνες τους από την αμόμητη πίστη. Λυπάται πολύ για την ηθελημένη ή αθέλητη παραποίηση των ορθών δογμάτων όπου δεν χωρίς συζήτηση υποχωρητική. Πίστευε ακράδαντα ότι η δολιότητα του Πάπα Νικολάου δεν έπλυται απλά την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και τον ίδιο, αλλά την ίδια την εκκλησία, τη θεμελιωμένη με το αίμα του Χριστού και των μαρτύρων. Ο Ερώς Φώτιος, αγαπητοί μου ακροατές, δεν ήταν ένας ακραίος φανάτικος, ένας φονταμεταλληστής, όπως θα τον έλεγαν ορισμένοι σήμερα, ένας σκληροπυρηνικός άρτυρο σκληρωτικό όπως θα τον έλεγαν οι σωσάλοι αλλά ένας μετριοπαθής και αφιλόδοξος πατριάρχης που εργαζόταν συστηματικά, μόνιμα και επιμελημένα για την Αγία Ενότητα της Εκκλησίας, για την οποία μίλησε ο Χριστός στο τελευταίο επίγειο μυστικό δείπνο. Είναι μεγάλο λάθος να λέγεται ότι ο Ερός Φώτιος υπήρξε ο κύριος αίτιος του φοβερού σχίσματος τη Εκκλησίας. Οι στεναρέ τοποθετήσει του Φωτίου στα διάφορα δογματικά θέματα τα οποία παρερμήνευαν οι Ρωμαϊκοθολικοί, δεν ήταν για να τους χτυπήσει προσωπικά, αλλά για να τους επαναφέρει στην Αγιοπατερική παράδοση. Τον είχαν λοιπόν παρεξηγήσει, δεν τον είχαν καταλάβει, μάλλον δεν ήθελαν φαίνεται να τον καταλάβουν, δεν προσπαθούσαν να τον κατανοήσουν, ήταν πεισματικά προκατηλημένοι. Ο θείος Φώτιος, είπαμε, δεν ήταν φιλόδοξος και αρχομανής την εκκλησιαστική πρωτοκαθεδρία δεν τη θεωρούσε ανάπαυλα και απόλαυση μάταιας δόξα, αλλά θέση αγώνων και προσωπικών για τη διατήρηση και την αύξηση της θεοήφαντης αρετής γράφει χαρακτηριστικά σε μία από τις πολλές ωραίες επιστολές του όσο κανείς προέχει στην αρχή τόσο χρωστά και να προτεύει στην αρετή τα έργα του ήταν σεμνά κόσμια, ορθά τα λόγια του, τα γραπτά του και όλες του οι πράξεις, γιατί ποτέ δεν ότι είναι μαθητής του ανεξίκακου αναμάρτητου και σταυρώνα Χριστού. Ενδυναμωνόταν στις συχνές ανέμακτες θείες ιερουργίες, στη θαυματουργή ζωή τη προσευχής που του έδινε δύναμη και υπομονή στις θλίψεις και δοκιμασίε στη μελέτη της ζωηφόρου παραδόσεως που δεν τον άφηνε εύκολα να σκανδαλιστεί, αλλά και να σκανδαλίσει, το ενεπιστευθέν σε αυτόν πίμνιο», «ενέπνε ο βίο του και τα έργα του. Με τερδιδεϊλαρότητα, ειρήνη, αγιασμό. Αυτό θεωρούσε είναι το έργο του κάθε άρχοντα: Να μαγνητίζει στο αγαθό. Οι μεγάλοι, αλλά και όλοι κρίνονται αδελφοί μου στι δοκιμασίε, του πειρασμού, τα προβλήματα. Στη μανιασμένη φουρτούνα φαίνεται ο καλός καραβοκύρης λέγει δίκαιο λαός μας. Στη δυσκολία, στην ταραχή, στην κρίση κρίνεται η τυχόν πνευματικότητά μας. Στη στάση, στην αντιμετώπιση, στην αταραξία βαθμολογείται προβιβαστικά και άριστα η υπομονή, η πίστη, η εγκατάλειψη στο Θεό, η ανεξικακία, η ψυχική η γαλήνη και ηρεμία. Η έκπτωση του φωτίου από τον περίπιστο πατριαρχικό θρόνο το 867 δεν θεωρήθηκε από τον ίδιο μειωσή του, προσβολή του, ελάττωση. Λυπήθηκε για τον σκανδαλισμό, για την ταραχή στην εκκλησία. Δεν θύμωσε, δεν εκδικήθηκε. Δεν οργίστηκε κατά του πρώην μαθητή του λέοντα του λεγόμενου σοφού που τον είχε ευεργετήσει που ενήργησε για την απομακρυνσή του από τον πατριαρχικό θρόνο. Λυπήθηκε για τον παρασυρμό του, όχι τόσο για την αγνωμοσύνη του όσο για τη μη ορθοφροσύνη του. Προκαλεί θαυμασμό και στους αντιπάλους του το ταπεινό. Το γνήσιο αυτό, έκκλησιαστικό του φρόνημα. Είναι χάρισμα μεγάλου αδελφοί μου να τον πνίγει κανένα το δίκιο του κατά το κοινό λεγόμενο και να διατηρεί τη μακάρια νυφαλιότητα και την αξιοπρεπή ευγενειά του. Τούτο το λέμε από το εξής γεγονός. «Είδα διάφορους λόγους αντίπαλοι του φωτίου, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, κατέφευγαν στη Δύση και μετέβαιναν στον Πάπα να εκφράσουν τα διωγγωμένα παραπονά του και τις ασύστολες κατηγορίες τους». Ο Πάπας, εκμεταλλευόμενος τις περιστάσεις και καταστάσεις, τους φιλοξενούσε, περιποιόταν και εξαγόραζε και έτσι δίχαζε την Ανατολή. Ο Φώτιος με γνώση, θάρρος και ευγένεια του τόνιζε πως δεν επιτρέπεται αυτό το μικρό έργο στο μεγάλο του αξίωμα. Οι πρώτοι δεν είναι για να διχάζουν, πολεμούν και κερδίζουν από τη θεομίσιτη διχόνια και διαίρεση, αλλά... Να αφρονιματίζουν, διδάσκοντας το δίκαιο, το αληθινό, το τίμιο και ιερό, με λόγους και κυρίως με πράξεις. Ο βίος του Αγίου Φωτίου είναι ένα ολάνιχτο, εύκολο διάβαστο και ψυχοφελές βιβλίο. Μπορούν να διδαχθούν μικροί και μεγάλοι, δάσκαλοι και μαθητές, κληρικοί και λαϊκοί, άρχοντες και αρχόμενοι, συγγραφείς και αναγνώστες, Κύριε και ακροατές, γονείς και παιδιά, όλοι. Ταπεινά φρονούμε ιδιαίτερα διδάσκει του ηγέτε, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς, λογίους, καθηγητές και διπλωματούχους, με το να διατηρούνται στην ταπείνωση και να γίνονται υπέροχα πρότυπα και φωτεινά παραδείγματα. Διαφορετικά, όσο ψηλά κι αν είναι, όσο ωραία κι αν μας τα λένε, αν οι λόγοι τους δεν είναι βιωματικοί, αν δεν ταυτίζονται με τη ζωή και τις πράξεις τους, δεν επηρεάζουν, δεν συγκινούν και δεν διορθώνουν τελικά κανένα. Η παιδική εφηβική και νεανική ηλικία του Φωτίου ήταν βυθισμένη στην υπακοή στους Αγίους γονείς του και στους καλούς δασκάλους του, στη φιλομάθεια και στη φιλάρετη ζωή. Έτσι ανδρώθηκε πνευματικά, οπλίστηκε και ενδυναμώθηκε ώστε να γίνει σοφός, διδάσκαλος και άριστος πλημένας. Το απαράμιλο ήθος του τον έκανε εξαιρετικό εκκλησιαστικό ηγέτη που δίδασκε όχι μόνο με τα ωραία λόγια του αλλά και την καθαρή ζωή του. Αυτή η ζέουσα πίστη του τον έκανε ατρόμητο στις απειλές και τους κινδύνους ώστε να καταστεί των Ευαγγελικών απαραχάρακτον ορθοδόξων δογμάτων. Ασπάστηκε και εγκολπώθηκε την αρετή, ώστε να μην παρασυρθεί από μάταιες δόξες αξιωμάτων. Έγραφε σε ένα επίσκοπο «Όποιος για ανθρώπινη δόξα παραβλέπει τους θείου νόμους δεν μπορεί να είναι αληθινός φίλος της αρετής» ο Ιερός Φώτιος στο πρόσωπο των μαθητών του, των κληρικών του, των ποιμενομένων του. Δεν έβλεπε κατώτερους ανθρώπου, Υποχήρια, πιόνια, δούλου, εξουσιαζόμενου, οπαδούς, χειροκροτούντες ακολούθως. Έβλεπε στο κάθε μοναδικό και ανεπανάληπτο Ιερό ανθρώπινο πρόσωπο την εικόνα του Χριστού, την αγωνιστική αγωνία του πλάσματος του Θεού, να πορευθεί από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν Τιμούσε τον κάθε άνθρωπο Δεν παρατηρούσε την προσωρινή πτώση του ανθρώπου Αλλά το γιατί πλάστηκε και για πού προοριζόταν ο καθένας Μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο Τον προσφυλέστατο προκατοχό του Δεν κτυπούσε τον αμαρτωλό αλλά την αμαρτία Όχι τον εμπαθή αλλά το πάθος πάντοτε δεν φερόταν εξουσιαστικά, δεν ήθελε να εξουσιάζει κανένα Άφηνε τους ανθρώπους να τους εξουσιάζει ο Χριστός Ο Χριστός αδελφοί μου όπως έχουμε ξαναπεί Που μπορεί να μας εξουσιάσει και από αγάπη δεν μας εξουσιάζει Σεβόμενος καταπληκτικά την ανθρώπινη ελευθερία και βούληση Το υπέροχο μοναδικό θεόσδοτο αυτεξούσιο αληθινά οικουμενικός πατήρ ο Άγιος Φώτιος, πάντα επίκαιρος, συνέχεια προσινής, μόνιμα ανοιχτός, παραδοσιακός, ομολογιακός, διακριτικός και σπουδαίος. Δίκαια η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα. Έτσι μαζί με τους μεγάλους ασκητές, Αντώνιο, Παχώμιο, Αρσένιο, Ευθύμιο και ηλαρίωνα και τους μεγάλους Ιεράρχες Βασίλειο Αθανάσιο έχουμε και τον Άγιο Φώτιο του οποίου ο ένθεος βίος και το πλούσιο έργο να μας διδάσκει αδελφοί μου όλους να μη υψηλοφρονούμε και να πορευόμεθα αληθινά ταπεινόφρονα μέσα στην θερμότατη αγκάλι της αγία μητέρα μας Ορθόδοξη εκκλησίες. Αγιαζόμενοι και αγιάζοντες, φωτίζοντας με το βιωμένο παράδειγμα, με τον ενίοτε διακριτικό, υπεύθυνο, χαμηλόφωνο αδελφικό λόγο, συνδράμοντας με την θαυματουργή προσευχή, με την επίκληση της παρουσίας του Παντοδυνάμου Θεού στην πολλή δυναμία μας, πενία και ανυμπόρια μας, με την εμπιστοσύνη σε Εκείνο και όχι στον ταλέπορο εαυτό μας που συχνά λαθεύει. Ευχαριστίες στον αγαπητό ηχολύπτη, κύριο Αντώνη Παντελιώ. Αγαπητοί μου αδελφοί, εγκάρδια, ολόψυχα και ολόθερμα, εύχομαι και προσεύχομαι στον Ιερό Φώτιο να πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας. Έχουμε ανάγκη και αυτού της πρεσβείε πολύ. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί μου αδελφοί. μεταξύ αποδύπνου και μεσονικτικού <Καισίλιο> λόγι απο τον ιερό άθωμα <Καισίλιο> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη